Η ομιλία μας εξυπατήθην ο διότι νόμιζα ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε τρεις στίχους από το ένα το κεφάλαιο των παροιμιών του Σορομόντος, αλλά είδατε τελικώς ότι ερμηνεύσαμε μόνο έναν, και μάλιστα και αυτόν τον ένα θα έλεγα με πολύ συντομία διότι φαίνεται ότι είχατε μεγάλες ανάγκες πνευματικές και ο Κύριος σε μένα έδωσε πολλήν λόγων γιατί έπρεπε οπωσδήποτε κάποια μαθήματα να πάρουμε κάποιοι από εμά. Διότι σας έχω πει και άλλη φορά ότι ο Λόγος του Θεού κινείται περιέργως και ακαταλήπτος, Ο Λόγος του Θεού κινείται όπως Εκείνος θέλει και όχι όπως εμείς επιδιώκουμε. Ο Λόγος του Κυρίου δεν είναι Λόγος ανθρώπινος να τον κουμαντάρουμε όπως θέλουμε εμείς. Ο Λόγος του Θεού κινείται ως βούλετε, και όποτε θέλει εξέρχεται από το στόμα μου και όποτε δεν θέλει δεν εξέρχεται. Και όταν βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως ο Λόγος του Θεού σιγά, σιωπά ο Λόγος του Θεού δεν ερεύγεται όπως λέγει η Αγία Γραφή. δεν βγαίνει δεν ακούεται και γι' αυτό είδατε το είπε ο Κύριος ότι όταν μιλούσε σε ανθρώπους οι οποίοι ήσαν ανεπίδεκτοι ο Λόγος του Θεού εξήρχεται και καλυμμένος υπό το είδο των παραβολών ο Κύριος εχειρίζεται άλλων τρόπων για να πει την αλήθεια και τη διδασκαλία του και πάλι σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα συμπεριεφέρονται με αυθάδια και με ασέβεια στο λόγο του Θεού είδατε τι είπε ο Κύριος «Μη δότε τα Άγια της κυσί. Μη βάλετε τους μαργαρίτας έμπρος των χείρων και αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το σώμα του και με το αίμα του που βέβαια αυτό είναι το πρώτιστο. και ο λόγος του Θεού θα πρέπει να ξέρουμε που τον δίνουμε και σε ποιον τον απευθύνομαι για να μην τον χλεβάσει να μην τον διακομωδήσει, να τον αποδεχτεί και να τον σεβαστεί και να τον εφαρμόσει. Επομένως, επαναλαμβάνω ότι προχτές, το περασμένο Σάββατο, οι ανάγκες εδώ πρέπει να ήταν μεγάλες. Και ο Κύριος έδωσε πολλή λόγω στο στόμα μου. Και ένας στίχος ήταν πολύ μεγάλος για να μπορούμε να τον αναλύσουμε. Τι μας είπε ο στίχος αυτός, να επαναλάβουμε για αυτούς που δεν είχαν έρθει. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δηλαδή... Όποιος θέλει να αποκτήσει σοφία Θεού, δεν αρκεί μόνο το ότι έρχεσαι εδώ να ακούσεις το Λόγο του Θεού και να αποκτήσεις τη σοφία Του. <κυ Admiral> το πρώτο πρώτο που πρέπει να κάνουμε σαν χριστιανοί ατρεφοί μου, είναι να αποκτήσουμε τον φόβο του Θεού μέσα στις καρδιές μας. <κυ KIRKIL> <gelecek> Συγγνώμη γιατί έχω λίγο ριώσει. <τυλίως> πρέπει να αποκτήσουμε τον φόβο του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Και όταν λέμε φόβο Θεού εννοούμε αγάπη προς τον Θεό. Όσο και να ακούς εδώ που έρχεσαι αν δεν αποκτήσεις αγάπη στο Θεό δεν πρόκειται να ωφεληθείς και δεν πρόκειται να αποκτήσεις σοφία Θεού. Γι' αυτό θυμάστε τι σας είπα παλιά από τότε που αρχίσαμε εδώ και δέκα χρόνια τι σας είπα εκείνους που είχαν πρώτο έρθει και το έχω επαναλάβει κατά καιρούς πριν έρθεις εδώ προσευχή σου και παρακάλεσε τον Θεό να σου δώσει φωτισμό να καταλάβεις εκείνα που πρέπει να καταλάβεις και αν μέσα στη ρήμη του Λόγου μου εγώ υπώ και κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, πέσε στο Θεό να σου κλείσει τα αυτιά εκείνη την ώρα. Να μην μπει ο Λόγος ο Σαπρός μέσα στη σκέψη σου και μέσα στην καρδιά σου. Γιατί είπαμε εδώ είναι θαυμαστά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη διαρροή του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού χαίεται, χύνεται δηλαδή και από εκεί και πέρα κινείται, σας είπα, όπως εκείνος θέλει και ανάλογα με την καρδιά και με τις ανάγκες ενός εκάστου εξημών. Θυμάμαι κάποτε ετελείωσα ένα κήρυγμα και ως άνθρωπος το εκτίμησα ότι δεν είχα αποδώσει καλά δεν μου άρεσε αισθανόμουν ότι δεν είχε επιτύχει ο λόγος πιστέψτε με αδελφοί μου εκείνη την ημέρα ήρθαν οι περισσότεροι να με συγχαρούν για το κηρυγμά μου γιατί δεν το λέω για να κολακεύσω τον εαυτό μου το λέω για να σας δείξω ότι εκεί που νομίζεις εσύ ο ιεροκήρυκας ότι αυτό που είπες το κήρυγμα που έκανες δεν ήταν και τόσο επιτυχές να ξέρεις ότι ο Θεός το κινεί ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός από κάτω και ο καθένας οφελείται εφόσον θέλει να ωφεληθεί. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. τές να αποκτήσει σοφία Θεού. Αγάπησε το Θεό. Και άμα αγαπήσει τον Θεό ξέρετε τι θα κάνουμε αδερφοί μου. Αμαγαπήσουμε τον Κύριο ξέρετε τι θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα οι εντολές του κι ούκηση δεν είναι βαριές οι εντολέ του ποιοι λένε ότι ο νόμος του Θεού είναι βαρύς και ασήκοντος ποιοι το λένε, τσέρι, το λένε αυτοί οι οποίοι δεν τον αγαπάνε τον Κύριο πάρε κάποιον που είναι ερωτευμένος ό,τι και να του πει το αγαπημένο του πρόσωπο δεν το κάνει στον κρεμό θα πέσει επειδή υπάρχει αγάπη η αγάπη όλα τα ξεπερνάει επειδή υπάρχει αγάπη η αγάπη δεν αφήνει να φανεί τίποτα μπροστά μας αξεπέραστο και δύσκολο πάρτε τους Αγίους Μάρτυρες πόσο αγάπησαν τον Κύριο ε? που όταν έφταναν μπροστά στο μαρτύριο δεν έσκεπτονταν τίποτα σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό Πάρε τον Άγιο Γεώργιο, πάρε τον Άγιο Δημήτριο, πάρε την Αγία Παρασκευή, πάρε την Αγία Μαρβάρα, την Αγία Κατερίνη, την Αγία Ματρόνα που γιόρταζε προχτές. Πάρε το βίο τους να δεις πώς αντιμετώπισαν το θάνατο, θάνατο, σκληρό θάνατο, σκληρό θάνατο, φρικτό θάνατο. Όμω, είδατε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ο Θεολόγος Η αγάπη λέει έξω βάλει τον φόβο. Όταν αγαπάς πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, με πάθος δεν φοβάσαι. Αρχή σοφίας φόβος κυρίου. Αν αγαπάς τον Θεό, τότε θα αποκτήσεις τη Σοφία τότε θα καταλάβεις και βουλή Αγίων Σύνεση. και άμα ρωτήσει έναν Άγιο τι θέλεις στη ζωή σου τι επιθυμείς Άγιε κύριε Γιώργη, τι επιθυμούσε στη ζωή του ο εμένα να ρωτήσετε το Γεράσιμο να ρωτήσετε Όσους καθίσαμε δίπλα του να ρωτήσετε τι επιθυμούσε στη ζωή του λεφτά τι να τα κάνει τι να τα κάνει και είδατε και αν έπαιρνε μια σύνταξη να εδώ αίθουσε σε για σας τις Για εσάς εκείνο που τον πόναγε ήταν η Ιεραποστολή <χω> εκείνο που ήθελε εκείνο που επιθυμούσε ήταν η σωτηρία της ψυχής του Βουλή Αγίων σύνεση, Άμα ρωτήσεις έναν Άγιο, τι θέλεις να έχω το μυαλό, το πνευματικό μυαλό στη θέση του να μην παραβώσω καμιά ώρα και τρέχω να παίζω προπό για να κερδίσω λεφτά που κάνουν οι γυριές και οι γέροι που πάνε και στενούνται έξω από τα προποτζίδικα και δεν τρέπονται τα άσπρα του στα μαλλιά να πάνε Αυτό είναι το ιδανικό σου Τα λεφτά είναι το ιδανικό σου Αυτό θα διδάξει Στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου Βουλή Αγίων Σύνεσή, Βουλή Αγίων Σύνεσης Δώσ' μου Θεέ μου μυαλό Πνευματικό μυαλό Να βλέπω που να βλέπω Στη βασιλεία σου να βλέπω τι είπε έτσι δεν είπε. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από κει θα ζηγίζεις τι μυαλό κουβαλά βαλάς; Όταν πας δίθεν να, να προσευχηθείς. Τι ζητάς. Ποιο είναι το πρώτο σου. Το πρώτο πρώτο που ζητάς από τον Θεό τι είναι. Υγεία τι να την κάνεις. Λεφτά τι να τα κάνεις. Σπίτια τι να τα κάνεις. Το πρώτο πρώτο που είπε ο Κύριος είναι ο παράδεισος. Μη με αφήσεις Κύριε έξω του νυμφώνος. Αυτό που έλεγαν οι Άγιοι, καν θέλω, καν μη θέλω, σώσον με. Σώσε με Κύριε με το ζόρι, σώσε με. Και αν εγώ με παλαβώνει αμαρτία και τρέχω να αμαρτήσω, εσύ έμπα εμπόδιο να μην αμαρτήσω. και βουλή Αγίων Σύνεσης το δε γνώνε νόμων διανοίασε αγαθής είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως εάν θες να καταλάβεις τι λέει εδώ τι λέμε εδώ πρέπει το μυαλουγάκι μας να είναι καθαρό πρέπει να ξομολογόμαστε. Να αγιαζόμαστε, μην περιμένετε τα αδερφή μου να εξομολογηθείτε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Γι' αυτό δεν του καταλαβαίνουμε τον νόμο του κυρίου και γι' αυτό πολλοί τον παραξηγάμε. Σα το είπα και προηγουμένω και εσεί είσαστε μάρτυρε, να μην σα τα λέω εγώ. Εσεί μου τα λέτε, οι ίδιες μου τα λέτε. Συνάντησα κάποια, τη να άρθι και εκείνη έχει θυμώσει, λέει, γιατί ο πατήρτη Μόρθι είναι αυστηρό γιατί ξέρεις γιατί γιατί δεν έχει διάνοια αγαθή δεν αφήνει το μυαλό της να μπει ο λόγο του Κυρίου μέσα το γνώνο νόμον; το να γνωρίσεις τον νόμο είναι ιδίωμα διανοίας αγαθής μόνο ένα άγιο μυαλό μπορεί να καταλάβει αν ακούγεται τον Κυριώργη ποτέ να μιλάει, θα φεύγατε ούλες. Αν ακούγατε ποτέ κατήχηση του Κυριώργη του αείμνιστου, θα φεύγατε ούλες. Αν ο δικός μου λόγος σας ενοχλεί και σας φαίνεται βαρύς, αν σας μίλαγε εκείνος ο Άγιος Άνθρωπος, δεν θα μπορούσατε να έχετε επικοινωνία μαζί του. Γιατί... «Γιατί το γνώνο νόμων διανίασε στην αγαθής» Πώς θα το καταλάβεις το νόμο του Κυρίου Γιατί τον Κύριο τον κατηγόρησαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι Γιατί τον κατηγόρησαν Διότι ο λόγος του ήταν βαρύς για αυτούς Ελεγκτικός Τους έλεγε την αλήθεια Κύριος εν τελική αναλύση αδερφοί μου το λόγο του πλήρωσε τα Άγια Λόγια του πλήρωσε ο Κύριος δεν τους έκανε τίποτα αν υπούμε ότι κάτι ενόχλησε ήταν ο λόγο του, ο λόγο Λόγος του. και αυτό έλεγα προχτές και με τον Πατέρα μου λέω αν ήταν σήμερα ο Κύριος εδώ κάτω στον κόσμο εμείς χιλιάδες φορές περισσότερο θα το είχαμε εκτελέσει τον Κύριο βλέπετε κοίταξτε την αντιμετώπιση που έχει σήμερα ο λόγος του Κυρίου που βλέπετε φτάσαμε σε εποχή σε τέτοιο χάλι χάλι να μην ακούετε το όνομα του Κυρίου ποτέ αισθάνεται ντροπή ο άλλος να πει ότι είμαι χριστιανός ρε παιδιά κάνω το σταυρό μου ρε παιδιά το σταυρό μου κάνω ρε παιδιά να θεωρείται όνειδος το ότι είσαι χριστιανό το να σηκώνεις το χέρι σου και να κάνεις το σταυρό σου επειδή περνάς έξω από μια εκκλησία να είναι βαρύ το χέρι σου ενώ θα έπρεπε να πετάει το χέρι σου εκείνη τη στιγμή Το δε γνώνε νόμων διαν dissρήν αγαθής για να καταλάβει τον νόμο του Κυρίου πρέπει να αγιάζεσαι και θα αγιάζεσαι μόνον εφόσον εξομολογείσαι μόνον εφόσον καθαρίζεις την ψυχή σου μόνον εφόσον καθαρίζεις τη διανιά σου μόνον τότε θα μπορέσει να μπει μέσα ο λόγος του Κυρίου για να εσκοινώσει μέσα σου μόνον το μην περμένεις βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία πράσσοντας όλα τα ανήθικα όλες τις βρωμιές όλες τις αμαρτίες να περμένεις να καταλάβεις κιόλας και το νόμο του Κυρίου δεν χωρούν και τα δυο αδερφοί μου το πνεύμα του Κυρίου η σοφία του ο του θέλει σκήνομα καθαρών για να μπορεί να πάει να εσκηνώσει μέσα να προχωρήσουμε παρακάτω θα διαβάσουμε και τους επόμενους δύο στίχους και αν μπορέσουμε να τους ερμηνεύσουμε και τους δυο γιατί ο ειδικά ο δεύτερος είναι λίγο μεγαλούτσικος έχει καλό τώρα θα τον αφήσουμε πάλι τον ένα ή τον μισό για την άλλη ομιλία μας τούτο γάρτο τρόπο που γίνει ζήσεις χρόνων και σε τέση ε τη ζωή σου. Ε, εάν σοφός σε αυτό σοφός εσύ και της πλησίων Εάν δε κακός μόνο μόνος άναν κακά. Ως ερύδεται επιψεύδεσιν, ούτω ούτως ανέμου. ανέμους. Ο δαυτός διώξεται όρνε απαιτώμενα. Απέλη πεγάρ οδούς του εαυτού αμπελόνος δεν άξονας του ιδίου Γεωργίου πεπλάνητε. Διαπορέβετε δεν διανύην δρούεριμο και γίνει διά τεταγμένην συνάγει δε χερσίν ακαρπία. Για να δούμε τι λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. τούτο γάρτο τρόπο πολύ ζήσεις χρόνων και προσθεθεί σε τέσσερι έτης ζωή σου τι σημαίνει αυτό ότι αν λέει ο Κύριος βαδίζεις με αυτά που σου είπα δηλαδή αν έχεις Αγάπη τον Θεό και αποκτήσεις τη σοφία του Θεού και αγιάζεσαι και είσαι δεκτικός του Λόγου του Κυρίου και της σοφίας του Θεού τότε ο Θεός λέει θα σου δώσει πολλά χρόνια τούτο γάρτο τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων Και θα σου δώσω, λέει, πολλά χρόνια ζωή. Τι σημαίνει αυτό. Πόσα χρόνια δηλαδή θα τους δώσει. Γιατί υπήρξαν πολλοί Άγιοι. Και όμως δεν έζησαν πολλά χρόνια. Σας έδειξα προχτές, δηλαδή, προηγμένως, τον Άγιο Γεώργιο παράδειγμα. Άγιος Γεώργιος πόσα χρόνια είσαι, 20 τα 20 του χρόνια είχε το αίματο για τον Κύριο. η Αγία Κατερίνη 25 η Αγία Βαρβάρα 22 η Αγία Παρασκευή 22 ο Άγιος Δημήτριος 20 ο Άγιος Αρτέμιος που γιορτάζαν προχτες προχτές 25-30 που τα πολλά χρόνια λάθος λέτε να κάνει εδώ ο του Κυρίου Αδελφοί. εδώ απλά μιλάει για την αιωνιότητα εάν ζήσεις λέει έτσι εάν αγιάζεσαι συνεχώς θα ζήσεις πολλά χρόνια πού όχι εδώ εδώ όσο και να ζήσουμε ένα είναι το στοιχείο τη πραγματικό πιο ποιο ότι όσο ζεις εδώ μαγαρίζεσαι και εσύ και εγώ Όσο ζούμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο μαγαριζόμαστε Είναι όπως ζει ένας άνθρωπος μέσα σε ένα πώς τα λένε οι που κάνουν τα κάρβουνα σε ένα καρβουνιάρικο Θέλα, όλο μαύρος θα είναι δεν είναι δυνατόν ποτέ να βγει καθαρός από εκεί έτσι είναι ένα καρβουνιάρικο είναι τούτος ο κόσμος εδώ επομένως ο Κύριος εδώ δεν ομιλεί για αυτή τη ζωή ο Κύριος ομιλεί για την άλλη ζωή Βεβαίω αν ο κύριο βλέπει ότι ένα άνθρωπο πρέπει να ζήσει κάποια χρόνια εδώ. Προκειμένου να γίνει οφέλιμο και για του άλλου, πιθανόν να τον αφήσει να ζήσει και 60 και 70 και 80 και 90 χρόνια. Ή κάποιον που βλέπει ότι πρέπει να μετανοήσει του δίνει περιθώρια. Αλλά άλλο ο κύριο τα χρόνια τα πολλά του τα δίνει στην άλλη ζωή εκείνα τα χρόνια είναι ατελείωτα χρόνια αμέτρητα χρόνια είναι η αιώνια ζωή εις ουκέστε τέλος επομένως νομίζω αδελφοί μου ότι όλοι μας ποθούμε τη βασιλεία των ουρανών όλοι μας Ζούμε με αυτό το όνειρο. Γιατί εδώ η ζωή μας κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θες στα 20, θες στα 30, θες στα 50, θες στα 80 και αυτό είναι ανοησία που λένε πολλοί. Ε, τον έκοψε λέει νωρί, Δεν πρόλαβε να ευχαριστηθεί τη ζωή του. Γιατί και εσύ που έζησες πολλά, τι ευχαριστήθηκες δηλαδή. Για πέσε μου. Και εσύ που στα 60, ή εξπεράς και τα 70 και τα 80 ποιο, τι σου απέμεινε τελικά ποια είναι η ικανοποίηση που πήρες ποια τίποτα αυτή η ζωή δεν έχει καμία άλλη αξία παρά μόνο μία να προετοιμαζόμαστε για την άλλη έτσι του έλεγαν το Αγίου Γεωργίου του έλεγε ο Διοκλητιανός δεν λυπάσετε τα σου το θα σε σφάξω μόνο το καταλαβαίνεις Θα σε βάλω θα σε κάνω Θα σε κάνω κοιμά Θα σε λιώσω Δεν με νιώσει. Δεν είστε στενοχωρεί Πώς θα το κάνω Η ζωή μου αυτή κάποια στιγμή θα τελειώσει Να η φιλοσοφία Η υψίστη φιλοσοφία Κάποια στιγμή θα τελειώσει επομένως λοιπόν μου δίνει ο Θεός την ευκαιρία να φύγω με αυτό το τέλος το μαρτυρικό τέλος προκειμένου να απολαύσω ζωή νεόνια αυτή ήταν η νοοτροπία των Αγίων αυτή ήταν η φιλοσοφία των Αγίων επομένως εδώ το πολλήν ζήσεις χρόνων έχει την έννοια της ζωής και εκείνο αγαπητοί μου αδερφοί θα πρέπει να είναι ο πρώτη το στόχος μας. Το είπε ο Κύριος εδώ, το είπε. Εδώ στις δεσκαλίες, το αυτό δεν ήταν, αυτό δεν ήταν το κεντρικό σύνθημα, ο κεντρικός του λόγος, ο κεντρικός του λόγος αυτό δεν ήταν. Ζητείτε πρώτον τη το Μασυλία του Θεού την αιωνία ζωή και θα έρθει η στιγμή πιθανόν δεν μπορώ να προφητεύσω αμαρτωλός είμαι αλλά τα χρόνια αυτό δείχνουν ότι θα έρθουν οι μέρες εκείνες κατά τις οποίες πιθανόν να κληθούμε και εμείς να επιλέξουμε την αιώνια ζωή από την πρόσκειρη ζωή πιθανό και έπει ίσως ο Κύριος μέσα από αυτή την επιλογή να βαθμολογήσει για την αγάπη μας προς Αυτόν διαμαρτυρόμαστε όλοι ε, ότι ήμπλανε κακέ ημέρε έτσι λένε τι ημέρες είναι αυτές λέει, που πηγαίνει ο κόσμος και όμως αδερφοί μου για πάρτε το με το άλλο μυαλό. Για βάλτε μια άλλη σκέψη στο μυαλό σας. Πότε η Εκκλησία του Κυρίου μας δοξάστηκε περισσότερο. Πότε. Ξέρετε πότε. Στους διωγμούς. Εκεί εφάνηκε το μεγαλείο της Εκκλησίας. Μέσα σε 300 χρόνια, σε τρεις αιώνας διωγμών, ξέρετε πόσους μάρτυρες αριθμοί επωνύμους μάρτυρες παρακαλώ με το όνομά τους αφήστε τα ανώνυμα τα πλήθη επωνύμους μάρτυρες αριθμοί 11 εκατομμύρια μαρτύρων και βλέπετε τώρα περνάνε τόσα χρόνια βρέστε με έναν Άγιο ένας Άγιος Νεκτάριος μέσα στον 20ο αιώνα ένας Άγιος Πορφύριος ένας Άγιος Παΐσιος ένας Άγιος Άνθιμος ένας άλλο. Α, ναι, να μαζέψουμε όλου, όλου, πώ να μαζέψουμε μέσα από χρόνια, να μαζέψουμε 50 αλλιώ. 100. 100. Πού 3, που 11 εκατομμύρια, μέσα από τα δύσκολα δοξάζεται η Εκκλησία και μέσα από τα δύσκολα περιμένει ο κύριο να δείξουμε τι είμαστε πόσο τον αγαπήσαμε και πόσο τον αγαπάμε βεβαίως εκείνος θα δώσει τη δύναμη βεβαίως εκείνος θα μας δώσει τα κότσια για να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι σε, αυτά τα, το, σε, σε αυτού του είδου τα μαρτύρια εκείνος θα μας δώσει την αγάπη σίγουρα αλλά θα υπάρ, πρέπει να ζητηθεί και η δική μας η πρόθεση Τούτο γάρτο τρόπο πολύ ζήσει χρόνο και προστεθεί σε τέσσερα τη ζωή σου. Εάν ζήσει έτσι, αγιασμένα, με άγια ζωή, ενδεχομένω ο κύριο να σε θεωρεί χρήσιμο και για αυτή τη ζωή σου, αλλά πολύ περισσότερο θα σου αυξήσει τα χρόνια σου. Με άλλα λόγια, θα αποκτήσει. Τα αιώνια χρόνια της Βασιλείας των Ρανών, τα οποία εύχεστε και για μένα, αλλά και εγώ θα το εύχομαι, σας το υπόσχομαι για σας να το αποκτήσετε κι εσείς. Γιατί αυτό είναι, εντελική τελική αναλύση, ο μεγάλος στόχος της κάθε χριστιανή ψυχής. Και πάμε στον άλλο στίχο, τον τελευταίο, ο οποίος είπαμε είναι και λίγο μεγαλούτσικος. Και θα ειδούμε τώρα αν θα μπορέσουμε να τον ερμηνεύσουμε ολόκληρον. Ή ε, παιδί μου» λέγει, παιδί μου. Ποιος μιλάει, ο Κύριος. «Ε, Δεν έχουμε ξαναειδεί αυτή τη λέξη πολλές φορές. Βλέπετε γλυκύτητα συμπεριφορά. Δεν σε λέει ο Κύριος, δούλο του». Και πολλοί μας πάει να είμαστε και δούλοι του Θεού και πολλοί μας πάει βέβαια ο Κύριος πως σε αποκαλεί παιδί μου ιέ παιδί μου έλα το παιδί μου <κυρίζει> γιατί σε λέει παιδί του γιατί όπως ένας πατέρας έχει απέτηση από το παιδί έτσι και ο Κύριος έχει απέτηση από εμάς έχει απέτηση και τι απέτηση έχει ξέρεις τι απέτηση έχει να πάμε κοντά του όταν θα μας καλέσει εκείνος βλέπετε σαν πατέρα έκανε το χρέος του ο Κύριος ήρθε εδώ στη γη εταπεινώθηκε εξευτελίστηκε. έξε το αίμα του για μας εμείς τι κάναμε για αυτό έχει απέντηση το θέλει όπως ένας πατέρας έχει απέντηση από το παιδί του και μια μάνα έχει απέντηση από το παιδί της όταν το παιδί σου σε παίρνει από εδώ και σε πάει στο γυροκομιό επάνω να σε αφήσει τι λες μέσα σου και τι λες απέξω σου εκείνη την ώρα, τι λες σαν πατέρα, σαν μάνα δεν θυμάσαι ρε παιδάκι μου Πόσα έκανα εγώ για σένα Εγώ ξενύχτησα Εγώ σε κράτησα στα πόδια μου Εγώ σε κράτησα με την κοιλιά μου 9 μήνες Εγώ βασανίστηκα, παιδεύτηκα Μου λέγε κάποια άλλη μάνα που έρθει για εξομολόγηση Ερχόντανε οι συγγενείς Και μου λέγανε ρίχτω μωρέ Ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω Και εγώ έλεγα όχι δεν το ρίχτω Και τελικά αυτό το παιδί που δεν έριξα Να είναι σήμερα ο τη. είναι το παραπολό της. γι' αυτό σε αποκαλεί ο Κύριος παιδί του είσαι παιδί του και είμαι παιδί του και είναι υψίστη η τιμή που μας κάνει να με λέει με αυτό το όνομα αλλά έχει και απαιτήσεις από το παιδί του ο ίδιος εξεπλήρωσε όλα όσα όφυλλε να κάνει σε εμάς τα παιδιά του τώρα είναι η ώρα μας η σειρά μας να συμπεριφερθούμε σαν παιδιά απέναντι Του. Και τι λέει, παιδί μου, Πρόσεξε. Εάν σοφός σε αυτό, δηλαδή, εάν με αυτά που σου είπα προηγμένως, αποκτήσεις κάποτε τη σοφία του Θεού στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, θα είσαι σοφός και για τους άλλους πάρε έναν Άγιο άνθρωπο τον κ. Γιώργη πάλι ε, εδώ, στον κόσμο ήταν, μεταξύ μας η Άγια ζωή του όμως τι τον έκανε στην αρχή τον βλέπανε λίγο περίεργα στην αρχή κάποιοι που τον έβλεπαν για πρώτη φορά πιθανόν τον χλέβαζαν και τον περιγελούσαν. Δεν τον ξέρανε Αλλά τι ήταν ο ένα Ένας άνθρωπο. Άμα τον έβλεπε στον δρόμο έλεγε σε αυτός τι είναι. Το πολύ πολλοί αντουπίσανε εσύ τι άνω. με μια τσάντα παραμάσκαλα, το κεφάλι κάτω. Ούτε γραβάτες, ούτε κουστούμια, ούτε... ρωτήστε αυτούς που βαρευρέθηκαν στην κηδεία του να σας πούνε τι έγινε στην κηδεία του είχε το δεσπότης στην κηδεία ενό ευτελέστα του ανθρωπάκου που δεν είχε εδώ την κεφαλή κλείνε έχει ένα σπίτι μια παράγκα έχει έγινε σοφός τον εαυτό του αγιάστηκε ο ίδιος και σιγά σιγά η σοφία του επεκτάθηκε και γύρω και αυτόν που κάποτε τον χλέβαζαν και αυτόν που κάποτε τον θεωρούσαν σαλό έτσι έγραψε κάποιος τότε εντός εισαγωγικών ένας δημοσιογράφος εδώ γράψαν εφημερίδες γι' αυτό ρε παιδιά γράψαν εδώ πεθαίνουν τόση και τόση και δεν ασχολείται κανείς έγραψαν έχουν κρατήσει αρχείο από τις εφημερίδες εποχής εκείνης έγραψαν εφημερίδες θέλετε τι γράψαν εφημερίδε ξέρετε τι γράψα. μία προσωπικό έφυγε προσωπικό της ποιος προσωπικό της? και όντως είναι προσωπικότης. προσωπικό της. αυτός όμως ο οποίος δεν σου δίνε τέτοια εντύπωση έγινε όμως ο ίδιος Άγιος ο ίδιος απέκτησε τη σοφία του Θεού και όσο αγιάζεσαι τόσο και βγαίνει η σοφία του Θεού προς τα έξω και επεκτείνεται ποιος ήταν ο πατήρ Παΐσιος τον γνωρίσατε δεν τον γνωρίσατε ποτέ εγώ αξιώθηκα και τον γνώρισα. τι ήταν ο πατήρ Παΐσιος ένα καιροτάκι ένα καλογεράκι αγράμματο αγράμματο αγράμματο δεν είχε γράμμα. ευτελέστατος η φήμη του που φτάνει Εδιάβασε ένα βιβλίο του, τα χασα, τα χασα, τα χασα, τα χασα. δεν το φανταζόμουν δεν το πίστευα, μου το λέγανε δεν το πίστευα, το γράφει όμως σε ένα βιβλίο του. Σε κάποια λέει λειτουργία που ήταν προς το τέλος της ζωής του, προς το τέλος του, μετά από κανένα δύο μήνες πέθανε, εκεί στο μοναστήρι που τον έχουν σήμερα θαμμένο, σε κάποια λειτουργία, ο κόσμο απαιτούσε λέει να τον δουν, να πάρουν την ευχή του και τους έκανε τη χάρη. Πόσος κόσμος, νομίζεται, πήγε σε εκείνη τη λειτουργία για να τον δει, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Πενήντα χιλιάδες κόσμος. Πενήντα, γήπεδο ολόκληρο. Και κάθεσε ο κακομίδης μέχρι το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε μια πολυθρόνα, με το χέρι απλωμένο να του δίνει όλους την ευχή του. Ποιος ήταν ο πατήρ Παΐσιο. Τι ήταν ο πατήρ Παΐσιος. Τι ήτανε. Πτυχία είχε. Όχι. Γραμματισμένος ήταν. Όχι. ήταν; Όχι. Τι ήτανε. Κάνας υπουργό ήταν Κάνας ήταν; Τι Τίποτα. Τι ήτανε. Ένας καλόγερος. Ευτελέστατος. Τι ήταν ο πατήρ Πορφύριος. Άλλη προφητοπικότης. Τι ήταν ο πατήρ Ιάκωβος ο Τσαλίκης? Τι ήτανε. Ευτελέστατα γεροντάκια ήταν. Αλλά αγιάστηκαν, απέκτησαν τη σοφία του Θεού. Είδε επαληθεύεται ο λόγος της Γραφής. Εάν σοφός γέννησε αυτό, εάν γίνει σοφός και αγιαστείς εσύ ο ίδιος, σιγά σιγά η αγιότητά σου θα επεκτείνεται και θα την καταλαβαίνουν και οι άλλοι. Σοφός εσύ και της πλησίων όλοι θα αρχίσουν να, να να φωτίζονται από το δικό σου το φως έτσι είναι αυτή αγαπητοί μου αδερφή είναι η δόξα των δικαίων ο δίκιος δεν θέλει λεφτά σας το είπα και προχτές κακομύρης είναι αυτός που κυνηγάει τώρα κακομύρης κακομύρης ταλέπορος και άμα το μυαλό σου είναι στα λεφτά είσαι ταλέπορο. Και ταλέπορη. Άμα το ιδανικό σου, το πρώτο και το μεγαλύτερο, γιατί μα καταντήσανε, εκεί μα καταντήσανε. Σεξ και λεφτά, σεξ και λεφτά, σεξ και λεφτά. Αυτό είναι να ανοίξει τηλεόραση, ό,τι ώρα και να ανοίξει τηλεόραση, σεξ και λεφτά, σεξ και λεφτά. Αυτό είναι τα, τα πρώτα. Τα, τα δύο μεγαλύτερα. Δεν υπάρχει άλλο. Άλλο ιδανικό δεν υπάρχει. Εάν αγιαστεί, ποια λεφτά! απαρατά τα λεφτά! Τι είπε ο Κύριος? Επί κύριο, Επίρριψε τον επικείλειο τη μεριμνά σου και αυτό σε. Εγώ θα σε τα ίσω, Μωρέ. Εγώ θα σε ταΐσω Τι να τα κάνει τα λεφτά! Εάν σοφός γέννησε αυτό έσαι και της πλησίων εάν αγιαστείς και πάρτε το και αντίστροφα εάν κολλάζεσαι και αμαρτάνεις επιρεάζεις και τους άλλους το ξέρει αυτό μέσα σε ένα σπίτι παράδειγμα όταν ο πατέρας αμαρτάνει η μάνα αμαρτάνει κολλάζονται και τα παιδιά αμαρτίες γονέων πέτα εγώ παιδεύω. Όπως η αγιότητα επηρεάζει και τους άλλους και φωτίζει και τους άλλους, έτσι και η αμαρτία επηρεάζει προς το κακό. Όταν το παιδί στο βλαστημάσκει και το στέλνει στο διάβολο, τα κάνει, θα τσαγγιστεί με το μηχανάκι, θα πάει παραπέρα, θα τσαγγιστεί, θα σκοτωθεί. Εάν σοφός σε αυτό, Σοφός έχει και τη πλησίον. Και το λέει παρακάτω. Να, εάν δε κακό αποβείς, μόνο σαν να κακά. Εάν είσαι κακό, όλα τα κακά θα έρθουν επάνω σου. Θες να παραμένει στην αμαρτία, δεν σε κανεί. Εγώ πολλές φορές το λέω στην εξομολόγηση. Κάποιοι εξαφανίζονται, φεύγουν. Δεν θέλω την εξομολόγηση. Ήρθαν μια-δύο φορές, μετά εξαφανίστηκα. Τους βρίσκω μερικές φορές στον δρόμο. Τι έγινες, και δεν θα αρθείς. Δεν θέλω. Ό,τι σου συμβεί, δεν ο Θεός. Τα κακά θα γυρίσουν επάνω σου, θυμήσου το αυτό. Είναι η συνέπεια. <Και> δεν τιμωράει ο Θεό, αδερφή μου. Αυτό είναι λάθο, αυτό έχω ξαναπεί. Και αυτό δυστυχώ ήταν μεγάλο κακό που το λέγανε παλαιά οι μανάδες και οι πατεράδε. Πρόσεξε, μην κάνει αυτό. Θα σε τιμωρήσει ο Θεό. δεν τιμωράει ο Θεό. Ο Θεό είναι αγάπη. Δεν τιμωράει. Ποιο μα τιμωράει, Η ίδια μα η αμαρτία θα μα τιμωρήσει. Πώ είναι δυνατόν. Η αμαρτία θα με τιμωρήσει. Ο Θεό δεν τη Πάρα Παρακάτω. Δεν προλαβαίνω. Α, με κύνηγάει το ρόλο, δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Δηλαδή. Πρέπει να μείνουμε μέχρι τις 8. Θα κάτσει τρεις, τις 8. Ε, δεν καθώστε. δεν καθώστε. Ε, εσύ δεν καθώστε. Δεν καθώστε, ορίστε. Φεύγε. Άμα φύγει αυτό εγώ, με τι αυτοκίνητο θα γυρίσω πίσω. Ορίστε. Άντε 5 λεπτά πέντε λεπτά θα μου δώσετε επιπλέον Ως ερήδεται επί ούτος πιμένη Έχετε δει κανένα τσοπάγι αντί για πρόβατα να έχει ανέμους γίνεται αυτό δεν γίνεται Μόνο ένας είναι ο κουμανταδώρος των ανέμων, ο Κύριος. Εκείνος ο οποίος λέγει στηρίζεται πάνω στο ψέμα, δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει. Αυτό σημαίνει ποιμένοι ανέμους. Το ψέμα θα σε καταστρέψει. Το ψέμα θα σε καταταφήσει Ο ψεύτης και ο κλέφτης Έτσι Τον πρώτο χρόνο χαιρότερο Δεν είναι δυνατόν Μόνο στην αλήθεια μπορεί να στηριχθεί. Έτσι δεν είπε ο Κύριος Μόνο στην αλήθεια Το ψέμα Πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος Ο διάβολος θα σε καταστρέψει Τελείω. Είναι μισάνθρωπος, είναι βρωμιάρης και το μόνο που σκέπτεται είναι πώς θα καταστρέψει αυτόν κυρίως ο οποίος κολλάται επάνω του. Προσκολλάται επάνω του. Μα είπα ένα ψεματάκι, μικρό ψεματάκι, δεν είπαμε τίποτα αυτό, θερίο. Oh. έλεγε ο Μακαρίτης είτε το σκύλο το μπει σκύλαρο είτε το μπει σκυλάκι, σκυλί είναι έτσι και το ψέμα είτε το πεις ψεματάρα είτε το πεις ψεματάκι ψέμα είναι μα χρειάζεται είναι ανάγκη μερικές φορές να πούμε ψέμα δεν ποτέ δεν είναι ανάγκη γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει η η αλήθεια θα σε ελεύθερος όχι το ψέμα μα άμα το πω στον άλλον ε, θα διαλυθεί μην του πει τίποτα γιατί πρέπει να το πεις μην του λες τίποτα εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή ποτέ μην επιλέγεις αδερφέ μου το ψέμα διότι το ψέμα με το ψέμα τι κάνεις νομίζεις ότι κάτι κάνεις Πηγαίνει νέμους αυτό σημαίνει το ποιημένο ανέμο. Νομίζει ότι κάποιος επειδή με ψέμα έφερε κάποιο καλό. Πού είναι το καλό, Πού είναι το καλό, Το ψέμα καταστροφή είναι. Και ο ίδιος λέει, διώξετε όρνεα πετόμενα. Μπορεί να διώξει πουλιά που πετάνε. Τι, άλλο πουλιά, τι άλλο διώξεις, που να το Πού να πάει. Να διώξει την κότα, ναι, μπορεί να τη διώξει την κότα, γιατί η κότα δεν μπορεί να πετάξει. Αλλά το πουλί, διώχνει, πού να πάει. Φτάνουν τα χέρια σου να το απειλήσουν εκεί πάνω που πετάει το πουλί. Για κάνε πως διώχνεις έναν αετό. Ξούτ, ξούτ, πού. Ούτε που σε ακούει, ούτε που σε βλέπει εκεί πάνω που είναι. Σαν να λέει αυτός που έχει το ψέμα, νομίζει ότι κάτι πάει να κάνει και καταστροφή κάνει. <Καισχυσί> <Καισχυσί> <Καισχυσί> «Απέλι πεγάρ οδούς του εαυτού Αμπελόνο, τους δε άξονας του ιδίου Γεωργίου πεπλάνητε». Αυτές οι εικόνες που μας αναφέρει εδώ όπως και οι παρακάτω Διαπορεύεται δε διεν ίδρου ερήμου και γίν διατεταγμένην εν διψώδεσι δε χερσίνα καρπίαν Αυτές οι εικόνες αδερφοί μου είναι όπως και οι προηγούμενες πειμένοι ανέμου. είναι παραβολικές εικόνες είναι εικόνες με τις οποίες θέλει να μας δείξει ότι αυτός ο οποίος στηρίζεται στο ψέμα, απλώς δεν κάνει τίποτα. Όσο μπορεί να κάνει κάποιος που νομίζει ότι πημένει ανέμους, βόσκει ανέμο και όσο νομίζει ότι κάποιος μπορεί να διώξει τους αιετούς και τους γύπες, ε, το ίδιο μπορεί να πει και αυτός ο οποίος στηρίζεται πάνω στο ψέμα. ντιάπα προσπαθείς να επιτύχεις κάτι μέσα από το ψέμα είπα στο παιδί ένα ψέμα στο παιδί το ψέμα ε λοιπόν θα το ακούσεις και το ψέμα αυτό το παιδί θα σε κοροϊδεύει μια ζωή και θα νομίζεις όπως κάποια μάνα μου φερε την κόρη της α παπούλι λοιπόν, μου λέει ήταν δύσκολη να έρθει την έφερα καλό κορίτσι καλό κορίτσι τα λέει όλα δηλαδή ένας άγγελος τι να σου πω 25 χρονών είναι αγνή παρθένος ήρθε με τα μέσα είχε κάνει ήδη πέντε εκτρώσεις και η μάνα της είχε μαύρα μεσάνια. σου τα λέει όλα όποιος πατάει στο ψέμα θα καταστραφεί αυτός ο οποίος πατάει στο ψέμα απέλειπε οδού του εαυτού απελόνος που σε έβαλε ο κύριος να εργαστείς που σε έβαλε να εργαστείς Με στην αλήθεια δεν σε έβαλε φεύγεις από την αλήθεια φεύγεις από το απελάκι που σου έδωσε ο κύριος και πας να εργαστείς να γίνεις δουλο του διαβόλου να εργαστεί στο ψέμα και στην απάτη. Να οι εικόνε αυτέ που σα είπα. Απέλειπε ο Δούσπευρο αυτού, αμπελόνο. Εγκατέλειψε το αμπελάκι την καλλιέργεια που του έδωσε ο κύριο. Γιατί ο καθένα μα έχουμε ένα αμπελάκι εδώ κάτω. Εσύ έχει μέσα το σπίτι σου είναι ένα αμπέλι που σέβαλε ο κύριο να εργαστείς Εμένα μου έδωσε ο κύριο άλλο αμπέλι. Και άμα αρχίσω και σα λέω ψέματα, το κατέστρεψα από το αμπέλι. Και α μαζευτεί ο κόσμο εδώ μέσα. Γιατί έτσι μου λένε μερκοί και οι συνάδελφοι πολλές φορές και οι ιερείς. Χαλάρωσε λίγο, χαλάρωσε λίγο. Βάλει λίγο νεράκι στο κρασί σου, πέστε λίγο πιο αυτά. Είπαμε άμα τρελαθώ τότε θα γίνει. Όσο το μυαλό είναι στη θέση του δεν θα γίνει αδελφό. Δεν σας αρέσει ο λόγος πηγαίνετε. Σας αρέσει καλοσύρθατε και κατήστε να ακούσετε. δεν είναι ο σκοπός μας να μαζέψουμε κόσμο γιατί έτσι λένε πάλι και που εργείδατε για την Εκκλησία να γίνει ένας νόμος από την Εκκλησία να επιτραπούν οι προγραμμίες σχέσεις όλα τα παιδιά χίλιονται στην αμαρτία με άλλα λόγια με άλλα λόγια πείμενε ανέμους ε πείμενε ανέμους ποιον θα στείλω στον παράδεισο μετά εγώ ο Κύριος περμένει από μένα να στείλω κάποιους στον παράδεισο. Αυτός είναι ο σκοπός που ζω εγώ το πέρα. Εσείς που έρχεστε εδώ για ποιο λόγο ήρθατε? Για να βοηθηθείτε να πάτε στον παράδεισο. Άμα εγώ σας στείλω στην κόλαση δεν θα πληρώνω. Θα έρθείτε. Αλλά εγώ μετά αύριο θα πληρώνω. Και δεν θα έχω να πληρώσω μόνο τις αμαρτίες δικέ μου. Θα πληρώω και τις δικές σας μετά. Λοιπόν, τελειώσαμε αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ. Απλώς λίγο σύντομα τον στίχο αυτό, γιατί είπαμε οι εικόνες αυτές σε ένα κατά λίγο. Ένας είναι ο βασικός άξονας. Ότι μη στηρίζεσαι επάνω στο ψέμα. Μη στηρίζεσαι επάνω στην απάτη. Στηρίξου στο λόγο του Κυρίου και ο, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Στηρίξω επάνω στον Λόγο του Κυρίου, επάνω στην αλήθεια του Ευαγγελίου και μη μέτερε όρια αιώνια αέθεντο οι πατέρες σου λένε οι Άγιοι πατέρες. Μη κουνάς, μη μετακίνει τα όρια, τα σύνορα που έχουν βάλει οι πατέρες, ο Κύριος πρώτο και οι Άγιοι πατέρες μετά. άμα αρχίσεις και σπρώχεις, το ένα όριο και το άλλο και λες δεν πειράζει. Άσε. Yeah. Στενά πολύ εδώ πέρα. Yeah, ναι, κάνουμε εκτόσει. Στενά λίγο. Άφησε να περάσει λίγο περισσότερος κόσμος. Εκεί καταστρέφεις και δεν κάνεις καλό. Να πάτε στο καλό, ο Θεός να είναι μαζί σου.